Στοιχη 3-10. Νέα οδηγία κατά των ψευδοδιδασκάλων. 3. Δίδασκε και πρότρεπε του πιστού να τηρούν αυτά που σου έγραψε στην Επιστολή. Εάν κανεί διδάσκει διαφορετικά από το Ευαγγέλιο και δεν ακολουθεί του υγιεί και μη μολυσμένου από την αρρώστια τη πλάνη λόγου του κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη διδασκαλία που είναι σύμφωνο προ την Ευσέβεια. 4. Αυτό είναι φουσκωμένο και τυφλωμένο από υπερηφάνεια. Και νομίζει μεν ότι τα εξεύρει όλα, αλλά δεν εξεύρει τίποτε και έχει την ασθένεια του να συζητεί και εξετάζει τα μάτια και ανοφελεί και να παρασύρεται της λογομαχίας από τα οποίας προέρχονται φθόνος, φιλονικία, κακολογίε, υποψία, κακία και άδικη. 5. Προέρχονται ακόμη παράλογοι και μάταια σχολεία ανθρώπων που έχουν διεφθαρμένον και χαλασμένων το νου του και έχουν στερηθεί τελείω στην αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι η πηγή εσχράς εκμεταλλεύσεως και υλικού πλουτισμού. Στέκε μακράν από τους τιού του. 6. Πράγματι δε η ευσέβεια είναι η πηγή μεγάλου πλουτισμού όταν συνοδεύεται από ολιγάρκιαν και όχι από εσχροκαιρδίπλεον εξίαν. 7. Πρέπει δε να είμεθα ολιγαρκής διότι τίποτε δεν εφέραμεν στον κόσμο όταν εγεννήθημεν και είναι φανερόν ότι δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε κοντά μας τίποτα όταν θα εξέλθουμε εκ του κόσμου διε του θανάτου. 8. Όταν δεν έχουμε τροφάς καθ' όλη τη ζωή μας και ενδύματα με κατοικίαν διανασκεπαζόμεθα, θα είναι τα αρκετά δύο 9. Εκείνοι όμως που έχουν προσκόλληση στο χρήμα και θέλουν να γίνουν πλούσιοι, Πίπτουν μέσα σπηρασμών και εις και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και επιβλαβής, ε οποίοι ευυηθίζουν τους ανθρώπους εις καταστροφήν και απόλυαν. 10. Πίπτουν δε πειρασμών και καταστρεπτικήν παγίδα, διότι ρίζα όλο τον κακόν είναι η φιλαργυρία. Και μερικοί κυριευθέντες από την όρεξη και τις φοδράν επιθυμίαν που γεννά αυτή προς το χρήμα... Απεπλανήθησαν από την πίστη και έμπηξαν στον εαυτόν τους σαν άλλα καρφιά πολλούς πόνους και αγωνίας.